Το Πάσχα είναι κινήτη γιορτή. Δεν έχει σταθερή ημερομηνία. Πέφτει κυρίως μέσα στον Απρίλιο και σπανιότερα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Όλοι προτιμούν να γιορτάσουν το Πάσχα στην επαρχία, σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα έθιμα.